Κύριε Πρόεδρε, ο δικός ταξί που με έφερε μου λέει πάρεις Μαξίμου, θα πάρεις του θα πάρει συνέντευξη από τον το Πρωθυπουργό, ναι. Πε του ότι προσδοκούμε κάτι σε ό,τι αφορά το ρεύμα και τα κάψιμα. Να εικάσω ότι οι ευάλωτοι πλέον θα περιμένουν κάτι από εσά. Όχι. Οι ευάλωτοι πλέον θα περιμένουν κάτι από εσά, Όχι. Εν κάποιοι λίγοι ε, είναι στα κάγκελα, ξίδι. Λυπάμαι. Ε, μα έπρεπε κάποιος να τα πει. Όπως λέμε, αυτό με τους ευάλωτους μας έχουν πάει πολύ πίσω σαν κοινωνία. Οι ευάλωτοι είναι. Οι ευάλωτοι πόσοι είναι πια. Και μας τραβάνε όλους κάτω. Είναι μια μιζέρια. Πολύ σωστά τα λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Εδώ ο Πρωθυπουργός, από τη συνέντευξη που έδωσε τον Γιώργο Αυτιά. Όχι. Πάλι καλά που δεν είπε τι ακριβώς θα πάρουν οι ευάλωτοι. και γενικώ αυτό με τους ευάλωτους πρέπει να σταματήσει, δεν έχουμε πολλούς είμαστε σε μια φάση ευμάρειας ανάπτυξης, χρήματα παντού, κανείς δεν διαμαρτύρεται για τη ΔΕΗ έρχεται ο λογαριασμός και με χαρά ανοίγουμε και πληρώνουμε το, το στα οπουδήποτε την ΔΕΗ με χαρά στο σούπερ μάρκετ γεμίζουν τα καρότσια μέχρι πάνω οι σακούλες γενικότερα υπάρχει μια, δεν υπάρχει αγωνία για το αύριο, πάνε όλα πολύ καλά σήμερα τη ζωή. Με μια ποιότητα ζωή σε αυτόν τον τόπο που έχει πει ο Πρωθυπουργό Άριστη. Και γενικώ απολαμβάνουμε το ότι είμαστε στον κόσμο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, στη χειρότερη θέση σε όποιο και να διαλέξει κανεί. Α, υπάρχει και ένα άλλο δίκτυο, ένα άλλο που μα τον θύμισε ο Υπουργό Αναπτύξο. Έχω δώσει το κινητό μου τον πίνακα, περνάνε το γιατί εγώ. <χει> Παλα τα έχει ο γενριά δεν υπουργό ανάπτυξη. Δεν ταχύνει σε εδώ. <χει> τα πάντα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τα αντικτικά προϊόντα Αγκούρια. <laughs> Αυτή την εβδομάδα είχαν από την προηγούμενη εβδομάδα 2-20, αυτήν την εβδομάδα 1-35. Μείον 39% τα αγκούρια, κυρία Καλαγκρότη. Δεν είπατε ότι 20 κυρία Μείον 39% τα αγκούρια σα ζυμπά. Μείον 39% τα αγκούρια σα ζυμπά. <laughs> Ανατρίχιασα. Σταματήστε την κλάψα, και τη μιζέρια, κυρία μου. Σταματήστε, την Ελλάδα! Σταματήστε. <laughs> 39 τα που σας Υπάρχει καλύτερο δίκτυα για να αποδειχθεί ότι όλα πάνε άριστα, ότι είμαστε μπροστά και πιο. Μπροστά δεν γίνεται να πάμε. Τα αγκούρια Το είπε εδώ ορμόντο υπουργό. Έβγαλε το κινητό, είδε τη σχετική εφαρμογή πλατφόρμα και μα λέει ότι έχουν μειωθεί. Οι τιμή στα αγκούρια κατά 39%. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και αν υπάρχει, θα προτιμήσετε τα αγκούρια που έτσι κι αλλιώ τα παίρνετε. Εδώ θα τα πάρετε με 39% λιγότερο. Και επειδή οι δημοσιογράφοι του ρωτούσαν, δεν γίνονται αυτά. Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Αλλιώ θα βλέπουν οι άνθρωποι που πάνε, οι κανονικοί άνθρωποι, στο σούπερ μάρκετ πέρα από το να βγάζουν σέλφι με τον υπουργό, γεμίζουν για κάνα καλάθι. Ε, όχι, είχε διαφορετική άποψη και μάλιστα όποιο από εδώ και πέρα. μιζεριάζει, κριτικάρει, δυσφορεί με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία στη ζωή του, στην καθημερινότητά του στρέφεται κατά της πατρίδας Προχθές κύριε και Παπαδάκη έκανα τα εγγένεια της εκθέσεως χορέκα θα άκρουν τον κόπη κάμερα τη εκπομπής αν θέλει να βγάλει ναι, ένα θετικό ναι, μήνυμα σήμερα τελευταία μέρα, αλλά πάτα ναι. να κάνετε τώρα ένα ρεπορτάζ ναι. και να δείτε πόσος χιλιάδες κόρμου πήγε Πόσα συμβόλαια κλείστηκαν. Πόσο θετικό κλίμα υπάρχει. Πόση αισιοδοξία για το μέλλον. Δηλαδή όλη το αντίθετο από, από αυτό που βγάζετε. Το αντίθετο ακριβώ. Δεν είναι με αυτό που βγάζετε. Πηγαίνετε τώρα, πάρτε μια κάμερα. Τόσο καλό και πήγατε γορέκα. Όχι, θα πάρουμε μια κάμερα και θα βγούμε μαζί. Φτάνει. Φτάνε, φτάνε, φτάνε. πάρουμε... Δεν θέλω άλλη μιζέρια. του μιζέρια. κάνει κακό στην Ελλάδα. Είναι πατρίδα η μιζέρια. Κύριε Υπουργέ, το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν κάνουμε καθόλου κακό Μου αρέσει που λέει ο Παπαδάκη, δεν κάνουμε κακό στην Ελλάδα. Προφανώ δεν κάνει κακό στην Ελλάδα. Χρέο σου είναι ω δημοσιογράφο ω κοινωνία όλοι να διαμαρτυρηθούν όταν βλέπουν κάτι στραβό, όταν κάτι δεν πάει καλά. Και υπάρχουν πολλά στραβά. Και δεν πάνε καλά σχεδόν όλα. Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά. Όποιο είναι εννοήμων άνθρωπο και κυκλοφορεί, αυτό έχει να πει ακόμη και ψηφοφόροι τη συγκεκριμένη κυβέρνηση λένε το ίδιο. Ο υπουργό όμω λέει όχι. Σταματήστε τι μιζέρειε. Όποιο κάνει κριτική είναι μίζερο. Τρέφεται κατά τη Ελλάδα. Άρα. Δεν λέμε τίποτα, έχουμε και αυτού του αδύναμου, ευάλωτου του είπαμε πριν. Αδύναμου τώρα, για του οποίου έχει πολύ ριζική, λυτρωτική πρόταση ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Επειδή τώρα πιέζει το κόσμο, αυτή σα η κίνηση, στοχεμένα μέτρα για ανθρώπου που έχουν ανάγκη, θα είναι μέχρι το Πάσχα. Θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά πρέπει να σα πω να, να, τονίσω, να, να τονίσω και πάλι την σημασία του να εκτελέσουμε του πιο αδύναμου. Να τονίσω και πάλι την σημασία του να εκτελέσουμε τους πιο αδύναμους. Έχετε λεφτά και μην μιλάτε, σκάστε! Εδώ είναι ο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίο το λέει με έναν άλλον τρόπο. Επειδή όποιο δυσφορεί και διαφωνεί και θέτει κάποιο θέμα για την ακρίβεια, τη δέη, την καύση με όλα τα υπόλοιπα είναι κατά τη πατρίδα, κατά τη Ελλάδα. Οπότε βγήκαν όλοι μαζί να μα πούν αυτό ακριβώ. Μην μιλάτε, μην διαμαρτύρεστε, γιατί στρέφεστε κατά τη πατρίδα μα και δεν υπάρχει χειρότερο σε αυτόν τον τόπο, γιατί όπω ξέρουμε, όλοι η πατρίδα μα είναι αυτή. Δεν είμαστε όλοι οι άλλοι Η πατρίδα μας λοιπόν είναι δεύτερη στον κόσμο Σε πιο δείχνει, διαλέξτε όποιον θέλετε Ακούστε και την παπάτζα του Υπουργού για να νιώσετε υπερηφανή Δεν υπάρχει καθήλωση μισθών Μπράβο, Μπράβο. Υπάρχει δύο φορές μέσα αυτό τον χρόνο αύξηση του βασικού μισθού Ανατρίχιασα Και παραλαμβάνω υπάρχει Σύμφωνα με τον ΟΣΑ η Ελλάδα ήταν η δεύτερη με μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματο Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η Ελλάδα ήταν η δεύτερη με μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματο στον κόσμο. Καταπληκτικό. Δεν θα πει τίποτα καταπληκτικό. Λέει εδώ ότι έχουμε δύο φορέ μέσα σε αυτό το χρόνο αύξηση μισθού. Η μία έγινε 37 λεπτά τη μέρα. 37 λεπτά τη μέρα, η άλλη δεν έχει γίνει. Θα γίνει το Μάιο, σύμφωνα με αυτά που έχουν πει την πρώτο μέχρι. Παρ' όλα αυτά, το είδα αυτό ΩΣΑ και μα κατατάξει τη δεύτερη θέση στον κόσμο σε αύξηση ισοδήματο. Αν η Ελλάδα, έτσι όπω ξέρουμε όλοι τα πορτοφόλια μα, είναι η δεύτερη στον κόσμο, ή άλλε χώρε πού ακριβώ βρίσκονται, και τι γίνεται εκεί, και πώ ζούνε, υπάρχουν ακόμη αυτοί οι λαοί. Αν η Ελλάδα πάντα είναι δεύτερη στον κόσμο, τα καλά έρχονται βεβαίω από αλλού, στην απέναντι ακριβώ μεριά, από εκεί που κινείται ο Άδων, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, στον αγωνιζόμενο λαό, γιατί στη Λάρκο ξέρουμε όλοι ότι έχει ληφθεί απόφαση να πεταχθούν στο δρόμο 1200 εργάτες, 1200 οικογένειες αλλά να φύγουν και από τα σπίτια που μένουνε, χάνουν και τη δουλειά και το σπίτι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δίνει τον αγώνα τους καθημερινά εκεί λοιπόν σε μια από τις συγκεντρώσεις που έγιναν το σαββατοκύριακο μίλησε και ένας μαθητής δεν είναι τυχαίος μαθητής, το παιδί είναι έτοιμο Ανακαίωσα στους πατεράδες μας, στους μητέρες μας, στους θείους μας, στους νονούς μας ότι σε δύο εβδομάδες απολύονται και μας βγάζουν από τα σπίτια μας. Εμείς τα παιδιά, τα νύψια, τα βαπτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές των σχολείων της περιοχής Είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και μαζί τους με το κεφάλι ψηλά και με δυνατή φωνή ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτών των βολεμένων στι καρέκλε τους που με κινησμό και αναλγισία παίρνουν τις αποφάσεις. Έξω από τα σπιτιά μας δεν πρόκειται να μπούμε μαζί με τους εργάτες το δίκιο μας θα βρούμε mi sono alzato o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao stamatina mi sono alzato e ho trovato il vaso' avuto partigiano, portami via o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Partigiano, portavi via che mi sento di του ταιριάζει με το ηχητικό με το, ε, μέσα στο τραγούδι που υπήρχε τώρα εδώ στο τέλος με τα φωνητικά αυτά λοιπόν από τον ε, μαθητή αυτόν πολύ δυναμισμός, πολύ άποψη φαίνεται και στη φωνή όλο αυτό εκφράζεται και στην φωνή, σας πιάσαμε με τα δικά μας εδώ με τις μιζέργειες, κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά και το σπίτι του και αντί να νιώσουν υπερήφανοι Που έχουνε, είναι δεύτερη χώρα στον κόσμο στην αύξηση μισθού. Αυτοί θα χάσουν το μισθό του βέβαια. Αντί λοιπόν να νιώθουν υπερήφανοι και να ακούν τι λέει ο Άδωνη, να μην καταφέρονται κατά τη πατρίδα μα, να χαρούν που τα αγκούρια έχουν μειωθεί η τιμή του κατά 39%. Βγαίνουν στον δρόμο και λένε: Όχι, δεν θα χάσουμε τη δουλειά, δεν θα χάσουμε και το σπίτι, και βγαίνουν και οι μαθητέ μαζί με αυτού. Αυτά είναι τα δικά μα εδώ. Τα μίζερα. Σήμερα είναι και του Αγίου Βαλεντίνου. Πρέπει να θυμηθούμε την ημέρα. Ε, τι ακριβώς σημαίνει Τι γιορτάζουμε Και από όλα αυτά που θα μπορούσαμε να βάλουμε Διαλέξαμε αυτό Κάθε σταγόνα από σένα Το τέλος του έρωτα Ό,τι έχασα στη ζωή Το ξαναχάνω στα μάτια σου Το φως έγινε τρυπάνι Μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής Όταν τα πόδια Χύνεται το κύμα Το αιώνιο πέλαγος Του ζώου θανάτου Τα κόκκαλα θα σπάσουν και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα, έκλασα από τον πολύ πόνο Ανατρίχασα Έχετε λεφτά και με μιλάτε, σκάστε! Πεζός, ο Πεζό ο άλλο να μα προσγειώσει, μα είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κλίμα, μα είχε ανεβάσει τώρα Ντόρα Μπακογιάννη. Ήρθαν οι θύμησε από αυτό το πολύ ωραίο κλίμα και την συγκλονιστική απαγγελία που έχει μέσα και έρωτα και άλλε λέξει πολλές μαζί. Ε, οπότε ήρθε να μα προσγειώσει η ανώμαλα. Α προσγειωθούμε λοιπόν. Δεν είναι ο έρωτα για να γιορτάζετε, δεν είναι για πολύ, είναι για λίγο, γιατί έρχονται τα θέματα. Το ρώτησο αυτιά, αν θα έχουμε ξανά μνημόνιο σε αυτό τον τόπο. Και απάντησε. συνδυνεύουν αυτά τα μέτρα με ένα νέο μνημόνιο που ενδεχομένως θα φανεί μπροστά μας, δηλαδή επί Μητσοτάκη θα δούμε μνημόνιο στην πατρίδα μας μνημόνιο, αυτά, αυτά θα ρωτήσετε άλλους άλλοι ήταν οι πρωθυπουργοί των μνημονίων, εγώ δεν είμαι πρωθυπουργό των μνημονίων Δεν είμαι πρωθυπουργό των μνημονίων. Είναι υπουργό των μνημονίων. Είναι βουλευτή των μνημονίων. Τα ψήφισε και τα τρία. Είναι πρωθυπουργό. Στη διάρκεια τη πρωθυπουργία του ισχύουν όλε οι διατάξει. Και των τριών μνημονίων δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά δεν έχει ψηφιστεί μνημόνιο. Έτυχε επί πρωθυπουργία μέχρι στιγμή. Κυριάκου Μιτσολάκη. Οπότε λογικό είναι να ανησυχεί κανεί. Θα το δούμε αυτό στην πορεία Νομίζω δεν θα χρειαστεί μνημόνιο γιατί είμαστε η δεύτερη στον πλανήτη χώρα με αύξηση μισθού Κατέχουμε κάτι πρωτιέ σε θετικά πάντα θέματα Είμαστε στις πεντάδες, στις τριάδες Επίσης έχουμε καταθέσεις και όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα Να ξέρετε ότι έχετε καταθέσεις στην τράπεζα Μπορεί να μην το λέει το βιβλιαριό σας, μπορεί να μην σας φτάνουνε, να περάσετε το μήνα και από τις 15 και μετά να αγωνίζεστε κάπως και να κάνετε όνειρα, πολλά όνειρα, αυτό το δίνει απλόχερο ο καπιταλισμός είναι η αλήθεια, όνειρα, όνειρα, όνειρα. Μπορεί να είστε σε αυτή την κατηγορία όμως έχετε καταθέσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι τη κοινωνία μα το οποίο χωρί καμία ανβολή, αυτό λέει η Ελστάτ, αυτό λένε όλοι οι θεσμοί, έχει αυξήσει πολύ το εισόδημά του μέσα στο 2021. Είναι αυτό αυτόματα αποδεικνύεται εκ του γεγονότο ότι μέσα σε 1,5 χρόνο έχουν αυξηθεί οι καταθέσει τη πάνω από 44 δισεκατομμύρια. Α, δεν 14... μπορεί 44 δισεκατομμύρια να τα έχουν βάλει 10 άνθρωποι, 100 ή 1000. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τα ξέρω, έχουν δε... βάλει εκατομμύρια. Αποταμίευση σα επιτρέπει να κάνετε πια. Από ταμείευση δεν θα μπορούσα Άρα, τον ίνα. Μην ξεχνάτε, τα έχουν βάλει εκατομμύρια. Μην ξεχνάτε. Ωραία, ότι αυτά υπά... τα εκατομμύρια είναι οι τηλεθεατές σας, οι ψηφοφόροι μου, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι γειτονές οι μας. Οι Δεν είναι άγνωστοι. μπορείτε να κάνετε? Κοιτάξτε, από τα είναι... Μια άγνωστη λέξη για την εποχή μα, πιστεύω. Παλιά λέγανε, όχι παλιά, πρόσφατα λένε το πρώτο δεκαήμερο φτάνει η σύνταξη και μισθό. Τώρα από εδώ και πέρα χαλούμε. Μα δεν μπορεί να παίρνουν 44 δισεκατομμύρια! Από τα μη σα επιτρέπει αυτή η κατάσταση να κάνετε, Με τίποτα άλλο. Παρά τα βασικά, Μο, και αυτά τα κόβουμε και τα βασικά. Δεν μπορεί 44 δισεκατομμύρια να τα έχουν βάλει 10 άνθρωποι, 100 ή 1000. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα όλοι έχετε καταθέσεις, παραδεχτείτε το, αναγνωρίστε το, δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη μιζέρια, έχετε λεφτά, είστε πλούσιοι, Χαρείτε το, πέσαν και τα αγκούρια, οπότε δεν γίνεται αυτά τα 44 δισεκατομμύρια να τα έχουν βάλει ελάχιστοι, πουθενά στον πλανήτη. Έχετε ακούσει εσείς ότι το 5%, το 2% του πληθυσμού ελέγχει... Το ο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει στην κατοχή του όσο χώρες και χώρες της Αφρικής ή ολόκληρη η Αφρική. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιες ανισότητες. Όχι δεν ισχύει. Θα το ήξερε και ο Υπουργός άρα τα 44 δις θα βλέπει στο χαρτί και λέει αυτά ανήκουν σε όλους. Αποκαλυφθείτε, κρυφτείτε σας ανάγκασε να βγείτε έξω και να πανηγυρίσετε που έχετε και καταθέσει. Πέρα από όλα τα άλλα τα καλά, φτηνά γκούργια δηλαδή, έχουμε και καταθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στο Γιώργο Αυτιά το Σάββατο και όπως αναμενόταν πέρασε πολύ δύσκολα γιατί ο Γιώργος Αυτιάς ξέρει με ένα μοναδικό τρόπο να στριμώχνει αυτή την κυβέρνηση. Σήμερα στην εκπομπή μαζί μας είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Κύριε Αυτιά, καταρχά, να σα ευχαριστήσω πολύ για την ε, φιλοξενία. Μειώσατε τον έμφυα έω και 34%. Και μάλιστα οι δανειστέ δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε. <Το> Είχαν εκφράσει αντιρρήσει. Μειώσατε την προκαταβολή του φόρου. <Το> Παγώσατε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύη στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή έγιναν αρκετά πράγματα. <Το> Όπω μπορέσατε και μειώσατε τον έμφυα, έτσι θα μπορέσετε να κάνετε και αυτό. Θα βρείτε τον τρόπο και με βέβαιο γι' αυτό. Ο <Το> σκοπό μου δεν είναι τόσο. Να διαφημίσω τι επιτυχίε τη κυβέρνηση. Σα ευχαριστώ θερμά. Εγώ σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μου αρέσει που με τη Σοντάκη. Ο, ο σκοπό μου δεν είναι να διαφημίσω τι επιτυχίε τη κυβέρνηση. Προφανώ το έκανε ο άλλο. Δεν χρειάζεται να τα λέει ο ίδιο. Τα έλεγε ο Άρρεπο μορφή ερωτήσεων. Αλλά όμω και με σχόλιο μέσα και πόσο καλά τα πάει. Και κόντρα στου και στο καλύτερο. Και άλλα τέτοια πολύ δύσκολη συνέντευξη. Ε, πέρασε πολύ άσχημα. Φαντάζομαι θα το ξανασκεφτεί να ξαναπάει στο Γιώργο Αυτιά. Γενικώ, ο Κυριάκο Μη Ζωτάκη, στι που δίνει, περνάει πολύ άσχημα. Τον στριμώχνουνε. Γι' αυτό είναι και μαγνητοσκοπημένε. Για να μπορεί μετά να ελεγχθεί οτιδήποτε από αυτό το στρίμωγμα. Να αφαιρέσουν λίγο, μην φάνε και οι δημοσιογράφοι τόσο κακοί απέναντι στον εκλεγμένο πρωθυπουργό τη χώρα. Είναι και θεσμό. θεσμού. Με την καλή έννοια, όλα αυτά τα λέμε. Εγώ, αγαπητέ, Δυσσά, ξέρει. Σα ιδεολογικά μας ζητήματα είμαι καπιταλιστής και πιστεύω στον καπιταλισμό διότι η περάσπιση του θεμητού κερδούς είναι η κινητήριος δύναμη του καπιταλισμού. Κανένας δεν κάνει επιχείρηση για να χάσει λεφτά όλοι το κάνουμε για να κερδίσουμε λεφτά υπό την μας είμαστε κερδοσκόποι με την καλή όμως έννοια. Ο Παρτιγλάνο Πορταμιβία Ο Μελατσαο, Μελατσαο Μελατσαο, Με την καλή όμως έννοια. Πιέχετε λεφτά και μην μιλάτε, σκάστε. Με την καλή έννοια ως κασμός. Σασμός, κασμός. Θα μπορούσε να υπήρχε και ένα τέτοιο. Έτσι, λοιπόν, είναι ο καπιταλιστής ο ίδιος. Ο καπιταλισμός... Έχει στόχο την επεδίωξη κέρδου, κερδοσκόπη, αλλά με την καλή έννοια μπλέκονται όλα αυτά πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ γλυκά. Να φύγουμε από αυτά, να πάμε στα άϊλα. Αύλα που θα έλεγε και ο Μπαίο, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά, δεν τα ξέρει αυτά. Πάμε στα άϊλα. Μα βοηθάει πολύ ένα άνθρωπο του πνεύματο, εκπρόσωπο του Θεού στη γη. Νομίζω νούμερο ένα εκπρόσωπο του Θεού στη γη είναι ο Μόρφου, ο Μητροπολίτη κάτω στην Κύπρο, που αναφέρει κάτι για την αστυνομία, δεν πήγε νονού μα, αλλά το δεχόμαστε γιατί κάτι παραπάνω θα ξέρει. Μου έκανε χτε ένα καλό άνθρωπο που είναι πνευματικό μου τέχνο, τον παίρνουν στην αστυνομία. Ε, ε, και καταλαβαίνετε, πιέζεται και αυτό και η γυναίκα του. Και μου λέει: πες μου ένα λόγο στο τηλέφωνο να πάρω δύναμη να αντέξω όλη αυτήν την πίεση. Του λέω: Θα σου πω αύριο. Δεν έχω άλλο σου πω τώρα. Δεν είμαι κι εγώ πάντα πάνω στην πρίζα. Καμιά φορά το ρεύμα μπέφτει. Και θέλουμε επιπλέον φώτιση. Εσύ, σήμερα τον είδα. Του λέω, είδε που με ρωτήσες εχθέ. Πε μου κάτι, πανηρώτατε να πάρω δύναμη να αντέξω όλη αυτή την πίεση. Εσκέφτηκα, του λέω, κάτι εύκολο. Διέβασε το βίον του Αγίου Χαραλάμπου. Και άμα διαβάσει το βίον του Αγίου Χαραλάμπου, και τον παρακαλέσει κιόλα, θα πάρει δύναμη από τον Άγιο. Εγώ, εμένα δεν θα με έχει ανάγκη. Ο βίο λοιπόν του Αγίου Χαραλάμπου είναι απάντηση σε αυτό που του κατήγγειλε. ο γνωστός του, ο πιστός και έψαχνε την απάντηση του Μητροπολίτη Μόρφου υπάρχουν και, άλλε, και άλλα βιβλία που μπορεί να διαβάσει κάποιος όχι μόνο τον Άγιο Χαράλαμπο που είναι εξαίρετος, δεν το συζητάμε αλλά υπήρχαν και πριν τον Άγιο Χαράλαμπο κάποιοι που επίσης τα είχαν πει Μαλάκα Του κόσμου αρχίζει Αρχίδη Και γυρισμός Τόπος που διάνε Σο πρωτάνθρωπος Κάτι τρέχει Εμένα δεν μετρέχει κανένας Πέρα βρέχει Δολμαδάκια Έρχεται δύσκολος καιρός. Ο επόμενος πόλεμος, ο παγκόσμιος, θα γίνει για τα σαρκικά Και σου φωνάζει ο ουρανός Το μόνο Σε σκέψου. Σκέψου. Κάτσε σκέψου. Λόγι και έψου. Oh. Την μια μα παίζουν την άλλη. Την ταινίλη. Την ταινίλη Το του πλατώνα και του αριστοτέλει. Τον πλάτωνα και τον Και τον και το θουκηδίδη και, το και του τραγικού. Oh. Το αγούρι. μά μας έου ννάλσ δέλει. Το, Αριστοτέλη και το γελάνε, και μεράκι, να και Μια μια να το δεχτούμε ως τέτοιο Εμεί διαχωρίζουμε πάντα τη θέση μα, αυτά τα λένε έξω. Οι μίζεροι, οι μίζεροι που δεν καταλαβαίνουν πόσο καλά πάνε τα πράγματα, τι πρωτιέ τη χώρα, δεν αγαπάνε τη χώρα. Γι' αυτό είναι και μίζεροι, γιατί κάποιο που αγαπάει τη χώρα χαίρεται που τα αγκούρια αυτήν και δεν λέει αυτέ τι μιζέρειε, δεν εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε θα έρθει και η αύξηση. Πρώτη η Μαου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του μισθού. Δεν μπορώ να σα πώ η αύξηση ναι. του 100 του μισθού θα είναι ξίδι. τα εννιά λοιπόν αγούρια. Κύριε Πρόεδρε, ο οδηγό ταξί που με έφερε, μου λέει: Στα πάση του Μαξίμου, θα πάρει Μαξί συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Ναι, πε του. Πιο πιθανό ο οδηγό ταξί να του είπε αυτό, Αν πήγε μεταξύ και δεν είναι και αυτό. Μια από τι γνωστέ παπάντζε. Εδώ ηλιοφρένια, όπως κάθε μέρα. Μια με από τα παραπολιτικά. 2, 11, 10, 80, 880 Το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσετε για την τιμή των αγγουριών. Τώρα που είναι ευκαιρία να αγοράσετε, να παραγγείλετε χονδρική, ηλιανική, ό,τι θέλει ο καθένα. Και άλλα πολλά. Είναι ειδικό σε αυτά. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε. Radio papaki παραπολιτικά.gr. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί τα μηνύματα. Χρήστο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. στο youtube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένιο Office, αλλά που κάτω έχει και διάλογο να κάνετε έχουμε τώρα το, μπρο, το πρώτο το, το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις Μια ερώτηση, δεν ξέρω, εσύ καταθέτεις 520 ευρώ έτσι άνετα. Εγώ όχι, η Πεθερά μου όμω τακτικά μου βάζει. Έχει. Τι δουλειά έκανε η η Πεθερά. Ναι. Ε, συλλέκτρια είναι 500 ευρώ. Α, πάει την Κυριακή στο παζάρι. Όταν παπάω, κυλά μου στο παζάρι, λέ να σου πάρω ένα κοκολάκι. Είπα εγώ για παζάρι. Παίρνει. Δεν ξέρω, ρωτάω, πού τα μαζεύει σε τσάντε, πού τα παίρνει. Συλλέκτρια σου λέω, πώ είναι οι πεταλούδε κάποιοι. Πώ κάνουν κάποιοι γραμματόσημα που Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πήγα στο παζάρι, στο σχιστό. Μπερδεύτηκα. Έχει Φιλιάλο. στο σχιστό 500. Όχι, περίμενε. Όντω μπερδεύτηκε, αλλά είναι άλλη φάση εκεί πέρα με τα 500 ευρώ. Ναι, ναι, εκεί θα παίρνουν. Εκεί... Βαποράκησε, ρε. Ναι. ναι, να σου πω, ε, για να καταλάβει σε τι μπουρδέλο χώρα είμαστε, ο Κούγια που βγαίνει και γαμποσταυρίζει μέσα στα γήπεδα, αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ανθρώπου για κάποιο παλικάρι που πέθανε από την γηπαιδική βία. Ναι. Α... Και ταυτόχρονα εκπροσωπεί και ανθρώπου κατά ενό παλικαριού που βιάστηκε Μπράβο. από γνωστού α... α... σκηνοθέτε. Αυτό, ε, και ο Υπουργό Υγεία, ο, ο, ο, ο Τωρινό, ήταν ε, ο εκπρόσωπο των αστυνομικό που σκοτώσα τον Ζακωσόπουλο. Αυτό πώ το καταλαβαίνει για την Ελλάδα, ότι είμαστε μια χώρα τη μαλακία και τη ψευδιά. Έτσι κι αλλιώ, αλλά είναι συνεπέ απόλυτα με το ήθος τη κυβέρνηση. Ναι, με το ήθος όλων μα είναι, όχι με το ήθο τη κυβέρνηση. Και όλων. Καταλάβει τι γίνεται, μα είναι. Και αυτοί που ψηφίζουμε τον Κουκουέ και εμεί φταίμε. Όλοι φταίνε. ξέρετε γιατί φταίμε όλοι. Γιατί του δεχόμαστε και όλο αυτό το ήθο έχει γίνει χοντρόπετσο. Πόσο άλλο θα παρκάρει διάβαση, πόσο άλλο στον ανάπηρο το ίδιο πράγμα. Το δεχόμαστε. Αυτή τη μαθακία έχουμε στον εγκεφαλό μας. Τέλος. αν βρεις κά 500 ευρώ από την πεθερά σου, στείλε μου και μένα σ' παρακαλώ, γιατί εγώ που 600 βγάζω το μήνα. Έχω διάφορα, ναι, θα σου, θα σου... Θα σου πω. Έγινε. Ευχαριστώ. για, για φιλάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγαπημένα. Εσύ αποστόλη ξέρει τι μου κλωτσάι από προχθέ. Τι σου κλωτσάει. Ότι ο κοντό πήρε την υπόθεση του άλκη. Έτρεξε κατευθείαν για ε, να κατασκευαστεί. Κάπω θα... πρέπει να το ισορροπήσει, γιατί όταν έχει το λιγνάδι και διάφορου λυγνάδε, θα πάρει και άλυδα για να ανοίξει λίγο την πενταία. Αυτό είναι ή από κάτω υποβόσκι, λοιπόν. Και οι γονείς βρεθούν ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Του λέει ο Αντώνη ο Σαμαράτ. Τι το είπε, Του λέει ο Αντώνη. Ναι, ναι. Ρεύρωμο καητιό, πήρε λεφτά το κελπνό. Πήρε λεφτά την Οβάρτης. Όταν γίνει υπουργό, δεν θα λεφτά. Κατάλαβε. Ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν από του μας ότι όλοι εμεί οι μα για εκλεγμένοι βουλευτέ με τη κυβέρνηση του τον μισθό των 0 ευρώ. Μηδέν. Έτσι του είπε ο Αντώνη Α... πω... άνοιξε... και ότι εχθές, λέει Νέα Δημοκρατία που είναι και καλά... Α, και μπρά, πολύ ωραία, δε. Να πάνε να μαζέψουν φράουλες. Τους περιμένουν ωραίες Είτε. η πλήξη. Παρ' αυτά, η προσπάθεια πρέπει να είναι η εξοικονόμηση. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα. Και θερμοσύμφωνα μας, λέει ο άνθρωπος. Έχουμε να κάνουμε μπάνιο με ζεστό νερό από το καλοκαίρι. Υπομονή πλησιάζει. Τι να πλησιάσει, μωρέ, τι το, α... το καλοκαίρι! Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Πουλάω ένα νεφρό. Τα αριστερότητας είναι για πέταμα. Πόσο πάει? Χίλια, όχι, περίμενε να σου πω, 267 και 24. Όσο χωριάζεται να πλήρωσω ότι ΔΕΗ. Φθηνά, τσάπα το είναι στο νεφρό. Μα λίγας Σε πιάσανε κότσο. Όσο να είναι. Α, όσο να είναι. Είδες. ελαστικέ οι τιμές. Λοιπόν, τα ενδεικτικά προϊόντα αγκούρια. <laughs> αυτή την εβδομάδα είχαν από την προηγούμενη εβδομάδα 2,20, αυτήν την εβδομάδα 1,35. Μείον 39% τα αγκούρια. Μείον 39% τα αγκούρια, σα είπα. Νομίζω σηματοδοτεί τη σοβαρότητα τη κυβερνήσεω σε μια πολύ κρίσιμη και για τον πλανήτη και για τη χώρα στιγμή. Νομίζω τέτοιου τύπου τοποθετήσει και αυτό το παράδειγμα, γιατί από όλο αυτό διάλεξα να. Παρουσιάσει σηματοδοτεί αυτό ακριβώ, τη σοβαρότητα των αρίστων, τη άριστη κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αυτό και μόνο το μονόλεπτο είναι υπέρ αρκετό. Στην υπόθεση Λιγνάδη τοποθετήθηκε για την υπόθεση Λιγνάδη και για τον ίδιο το Λιγνάδη, τον τελαντούχο που είχε παρασύρει την υπουργό, την κυρία Μενδώνη πέρυσι. Ε, τοποθετήθηκε ο Σάκης Ρουβά και βεβαίω ξεσήκωσε θύελα διαμαρτυριών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για άλλη μια φορά ο Σάκη Ρουβά με ό,τι εκπροσωπεί, που αυτό είναι χειρότερο από τον ίδιο το Σάκη Ρουβά. Ε, με τη ριχότητα που τον διακρίνει με την κοινικότητα που τον διακρίνει με την προκλητικότητα που τον διακρίνει και την ανέδια μίλησε για τον φίλο του το Ό,τι συνέστημα έχω για τον Δημήτρη είναι θαυμασμού, αγάπης Έτσι έζησα εγώ δίπλα το Δημήτρη. Αυτή, αυτή είναι η κατάθεση, η δική μου. Το δικό σου βίωμα. Αυτό το βίωμά μου από το Δημήτρη. Με βοήθησε πάρα πολύ, με προχώρησε, με βοήθησε να καλυτεχνικά. ανακαλύψω καλλιτεχνικά όλο αυτό που λεγόταν διόνυσος ε, μέσα στις βάκες. Όλη αυτή η περίοδο της ζωής μου ήταν συγκλωριστική. Ε, όταν, λοιπόν, έσκασε, το αυτό. όταν έσκασε αυτό το, αυτή βόμβα, έπεσε από τα σύννεφα, ε, τρόμαξα, φοβήθηκα, Ένιωσα πάρα πολύ έτσι, μεγάλη λύπη και συναχώρια. και για τον άνθρωπο, αυτόν ο οποίο εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα ότι βρίσκεται σε μια κόλαση. Πραγματικά λυπήθηκα. Είναι σαν το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, εσένα α πούμε. Το, το κάνω έτσι πιο εξατζ, το, το, το υπερβάλλω λίγο για να α, αντιληφθείς τι λέω. Το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, ξαφνικά να μάθει ότι. Δεν έχει... είναι αυτό το πρόσωπο καταρχά. Αλλάζει Κοιτάξτε, και μέσα σου, δεν μπορεί να μην αλλάζει. Ναι, ναι άκουσαι τώρα. Εγώ το πρόσωπο που γνώρισα. είναι αυτό που σας περιγράφω ότι άλλο συμβαίνει, έχει συμβεί δεν το γνωρίζω αλλά περιμένω να ε, αποδειχτεί εις. και αν αυτό το πράγμα είναι όπως το περιγράφει η μία πλευρά ή η άλλη δεν μπορώ δηλαδή εγώ να κάνω ούτε το δικαστή Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις, να μιλείσει η δικαιοσύνη και την εμπιστεύεσαι αυτό καταλαβαίνω ακριβώς, ακριβώς, ξέρεις εγώ μέσα μου κρατάω αυτό που έζησα με τον Δημήτρη Ένας κενό celebrity, γιατί εκεί έχει φτάσει, αυτή είναι η μόνη του ιδιότητα πια, ένας κενός και άδειος celebrity που αραδιάζει όλα αυτά χωρίς να ξέρουμε και περιγράφει την κόλαση που ζει ο Λιγνάδης. Υπάρχουν και κάτι θύματα, ε, παιδιά, βιασμένα, αυτές είναι οι καταγγελίες, εκεί δεν υπάρχει κόλαση, η κόλαση είναι στο Δημήτρη Λιγνάδη, τα λέει αυτό ο Σωάκης ο μπουκωμένος μετά 200.000 ευρώ για 17 λεπτά παράσταση πάνω στον � Και επίσης δεν ξέρουμε τι από αυτά έχει πάρει ο ίδιος γιατί ο Δήμος Αθηναίων που υποτίθεται όλο αυτό είναι δημόσιο χρήμα δεν έχει δώσει αναλυτικό λογαριασμό για να ξέρουμε για ποιο ποσό θα κατηγορούμε το ρουβά και για ποιο ποσό το Δήμο Αθηναίων. Τίποτα από όλα αυτά, κανένα ενδιαφέρον για, την, για τη χρήση, για τη χρησιμοποίηση του Δημοσίου Χρήματος. Όλα αυτά από την Πορτοχρονιά και όλα αυτά μέσα στο Σαββατοκύριακο πάντα για τον Λιγνάδη, να φύγουμε από αυτό Ζήτησε και μια συγγνώμη με ένα άλλο κείμενο Που ανήρτησε στου λογαριασμού του Ρουβάς Και δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια το θέμα το, Του χρόνου, τώρα έχουμε 22 του χρόνου Έρχονται πολύ καλά μαντάτα Εάν είχαμε μια... Δυνατότητα. Δεν την ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή, ναι. αλλά αυτό το οποίο θα, θα επιδιώκα ήταν να μειώσω κι άλλο του φόρου στην εργασία, δηλαδή να μειώσω κι άλλο τι εργοδοτικέ εφορέ με όφελο και για την επιχείρηση Είτε. και για τον εργαζόμενο και βέβαια να μπορέσουμε και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δεν βλέπω καμία, δεν έχω καμία ενησυχία να μονιμοποιήσουμε την κατάργηση τη έκτακτη εισφοράς έτσι ώστε και αυτό ο φόρο, ο οποίο ήταν ένα φόρο. Για όλου, ε... κύριε Πρόεδρε. Κάποια στιγμή. Τώρα είναι στο ιδιωτικό τομέα. Κάποια στιγμή. και για το 23 θα είναι για όλου. Ένα Αυτό. λεπτό. Το 23 τελειώνει έτσι, η φορά η, για όλου. Η, η πρόβληψή μα και, και η επιθυμία μου θα είναι η σφορά αλλιγία το 23 να μπορεί να τελειώσει για όλου. Δεν αυτοί. είμαι έτοιμο. Δεν είμαι έτοιμο. Μην μου βγάλε τώρα, όχι, όχι, όχι. μην μου βγάλετε όχι, όχι, τα όχι, ωραία έτσι το. αυτά που βγάζει ωραία από κάτω. Πω, η πρόθεσή μου, λοιπόν, είναι. το επαναλαμβάνω μάλιστα. είναι η σφορά αλλιγία το 23 να αποτελεί παρελθόν για κάθε ελληνική και για κάθε. Ο 23 κάνει Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης όπως ακριβώς είχε καταργηθεί το 2021. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα αρχίσουμε να κόβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης εντός... του ε, 2020 είναι ένας φόρος ο οποίος επιβαρύνει υπερβολικά τη μεσαία τάξη και τα υψηλότερα εισοδήματα, άδικος φόρος εμπολής έτσι όπως έχει διαρθωθεί mm. και αυτός ο φόρος δεν είναι έτοιμος να σας πω ακόμα σε πιο βαθμό και από πότε θα αρχίσει να περιορίζεται εντός του 2020 πιστεύω ότι μπορούμε και εντός του 2021 να καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης Αυτά τα είχε πει σε τότε συνέντευξη το 20 ότι το 21 θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύη. Δεν καταργήθηκε ούτε το 22. Αλλά όμως τώρα το 22 είπε ότι το 23 θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύη. Κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Πάμε στη Σπάρτη. Ο Δήμαρχος εκεί, ο κύριος Δούκας που είπε αυτό το πολύ ωραίο την προηγούμενη εβδομάδα για την ηλία και πώ μοίραζαν και πώ γύρισαν το παιχνίδι, μοιράζοντα τριχίλιαρα με τι σακούλε και τι βαλίτσε. Στου πληγέντε από την Πυρκαγιά, μόλι τελείωσε εκεί η συνεδρίαση, είχε να πει και κάτι άλλο. Έχουμε τον πολιτιστικό τουρισμό, έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε το δυτικό τουρισμό. Τώρα θα παραλάβουμε σε λίγε μέρε και το θρησκευτικό οδηγό. Ένα-ένα, μία μια δράση. τις τι περνάμε από την Επιτροπή Τουρισμού και θα τι φέρουμε και σε εσά. Κάτω σήμερα αφ... νομίζω ότι τι γνωρίζαμε. Την ώρα που λέγαμε θα μα πάρουν τα πάντα, μην, μην Δι -δι σα ακούμε, τι λέτε. Ο Δήμαρχο Σπάρτη. Μπράβο στον λαό των Σπαρτιατών για την ωραία επιλογή. Έχει ανοιχτά μικρόφωνα, έχει κάμερες, δεν νοιάζεται για τίποτα, τα λέει όλα κανονικά. Τον εγκαλεί εκεί η κυρία, δεν ξέρω ποια ήταν, κάποια δημοτική σύμβουλο. Είναι οι διαδικτυακέ συνεδριάσει που νομίζει ότι σε μόνο σου. Δεν καταλαβαίνει ίσω ότι είναι δέκα κάμερε ανοιχτέ και βλέπουν όλοι και παρακολουθούν και καταγράφονται τα πάντα. Και μιλάει έτσι χύμα και ωραία. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Πού είσαι, Ναποστολή? Ε, εδώ πού πει, που είμαι. Α, εκεί είσαι. Ε, εντάξει. Να σου πω. Πού είσαι, Νανέκδοδοδο τώρα. Όχι. θα διάβαζε. Πώς αδιάβαζε, ναι, άκουσε, το είναι ωραίο. θα mm. διάβαζε ο Μπέο. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο τη Αργού αφορά στην άβλη υπόστασή του. Τζουτζούκα, το Βασιλάκι Καίλα και την ε, η Εύα Καηλή. Έτσι δεν γράφεται, νομίζω. Με γιώτα αλλά δεν πειράζει. Δεν θα δε στο χαλάσω, καλά, δεν θα στο, στο χαλάσω. <laughs> Καλώ. Και θέλω να φτιάξεις λίγο ατάκε του. Περίμενε, Μια... περάσαμε το σημείο που θα γελάγαμε. Το πηδήξαμε λίγο αυτό, γιατί έτσι. Ναι. ναι. Δεν πειράζει. Χάθη ο timing. Πάμε παρακάτω. Απάτησε. Μπλέξει, ρε, με αυτού του. Εκεί που διαλέξαμε να πλέξουμε. Εκεί που θα θέλαμε, εκεί που θα πρέπει, εκεί που αξίζει. Κατάλαβα, με τα χένια ότι έκανε ο Μισοτάκη. Τι έκανε. Οσθολόγησε πόσο κάνει η ανθρώπινη ζωή 20. Καλά, αυτό δεν το έχει κάνει τώρα, καιρό το έχει κάνει. Από το είναι 20 με γεννηθεί το παιδί σου, τόσο την κοστολογούσε από τότε. Εντάξει, αλλά ξέρει γίνεται τώρα, αυτοί που θα πάνε και θα διεκδείσουν όλε αυτά είναι σαν προδικασμένο αυτό. Δεν μπορεί τώρα να δικαστήσουμε. Για κάτσε το φιλόγιο. Θα πει η εταιρεία ο Μισοτάκη. Κοστολόγησε 2.000. Εσύ πώ ζητά 15. Όμω μη μασάει ο κόσμο, μια χαρά μπορεί να ζητήσει 15. Ο Μιτσοτάκη κοστολόγησε 2.000 για να μην ζητήσει ο κόσμο 15. Ναι. Ο μην αγχώνετε, το χαμηλότερο που έχει ζητήσει κάποιο είναι 10. Yeah. Κάτι 40 και κάτι 50 παίζουν να ξέρει από τι μηνήσει που ήδη γίνανε. Ε, να σου πω κάτι άλλο και για αυτό που έχει τρομάξει ο κόσμο με τον Ερντογάν εκεί πέρα. Με το... Δεν πιστεύω να είναι τόσο βλάκα ο Οι προηγούμενε κυβερνήσει έχουν φροντίσει και έχουν Την ελλάδα με ένα χρέο τρακόσια τόσα δισεκατομμύρια, δηλαδή είναι η πειραϊκή πατραϊκή τη Ευρώπη. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να την πάρει κανένα γιατί αν την πάρει κανένα στην Ελλάδα, υποτίθεται ότι θα κάνει και αποδοχή των χρεών. Οπότε πιο τρελό είναι να... ο Ερντογάν να την πάρει. Δεν πρόκειται να την πάρει, με φοβάται κανένα. Δεν πρόκειται να την πάρει ο Ερντογάν. Για την ώρα την παίρνουν κόψει χρονιά οι επενδυτέ. Δεν έπατε αυτή είναι δρακουμελ που είναι το αίμα του κόσμου. Ναι. Ε, ναι. Ενώ ο Ερντογάν είχε Καλημέρα, Καλημέρα Αποστόλη. Καλημέρα. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Γιατί, γιατί. Θα τρελαθώ σου Θα τρελαθείς άλλη μια μεταφυλιά μου. τρελαθώ άλλη μια σου και να πεθάνω άγγελε μου και φωνιά στην σου Θα τρελαδώ που σε ακούω ζωντανά. Λοιπόν, από σώλη. Είμαι η Ελένη, σε καλό για δύο λόγους Γεια σου, Ελένη, σε καλό μας Λοιπόν, λοιπόν, θέλω αρχικά να μου πεις αν μπορώ να σου στείλω ένα φάκελο Οπα. τα παραπολιτικά. Κοξάκι, τι έχει μέσα. Όχι, αγαπητό, μου έχει κάτι ζωγραφιέ. Δεν είναι δικέ μου, γιατί δεν έχω τέτοιο ταλέντο. Ωπα, πικάσω α... κλεμμένα από ρεματιά. Αγάπη μου, θα δει, εγώ αυτέ τι γραφέ τι βλέπω. Συγκινούμε πάρα πολύ γιατί μου θυμίζουν εσά, εσένα και το θύμιο. Εστέιντερ. Ωραία, θα τι στείλω στα παραπολιτικά με κούρια ερχεστούν. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Την αγάπη μου, γεια. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ελληνοφρένια εκεί. Ναι, ναι. Τι κάνεις από καλά. Καλά, εσύ. Καλά, καλά. <laughs> Θέλω ε, άλλη μια φορά να σας α, συγχαρώ, γιατί σέβεστε και δεν λείπουν από τις εκπομπές σας αυτά που εξευγεννίζουν, συγκινούν και τονώνουν το αγωνιστικό χρόνο. Να. Αυτό το λέω με αφορμή που εβάλλατε στην εκπομπή σας δύο φορές α, ποιητικά αποσπάσματα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 Θα πάρεις του Μαξίμου, θα πάρεις συνέντευξη από το Πρωθυπρογό, ναι. Πες ότι προσδοκούμε κάτι σε ό,τι αφορά το ρεύμα και τα κάψιμα. Να εικάσω ότι οι πλέον θα περιμένουν κάτι από εσάς. Όχι. Δηλαδή μπήκε ο Αυτιάς στο ταξί και λέει στον Ταξιτζή έκανε έξω από το σκάι το σήμα να σταματήσει το ταξί, μέσα και λέει Μαξίμου και ρωτάει ο Ταξιτζής, πιάσαν την κουβέντα. Τι θα κάνετε εκεί, παροσυνέντευξη. Και του είπε μετά, είχαν αυτό το διάλογο μέσα στο ταξί. Προφανώ δεν τον είχα. Δεν μπορεί να λέει αρλούμπες δεν είναι τέτοιο τύπος Εδώ μείνουμε ενό μικρού ακροατή τη εκπομπή. Εδώ λέγεται Μπάμπη και μου λέει: Γεια σου θύμια. Εδώ ένα μαθητή πρώτη γυμνασίου στο σπίτι λόγω επαφή με κρούσμα. Υπέροχη εκπομπή. Την ακούω κάποιε φορέ. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, Ρεμικρέ. Να σε καλά και να προσέχει γενικότερα. να περάσει η καραντινούλα η μικρή, θα περάσει δηλαδή και μετά ξανά σχολείο και όλα τα υπόλοιπα ζήστα όσο μπορείς καλύτερα. Και την πρώτη, τη δευτέρα γυμνασίου, το Λύκειο και μετά τα άλλα που ακολουθούν. Γιατί η δημοκρατία που μεγαλώνεις, να ξέρεις, δεν είναι και τόσο καλή, έχει κάποια θέματα και θα τα διορθώσουμε αυτά τα θέματα, έχουμε τον αρμόδιο. Είναι αυτό που έλεγε για την Αθήνα στην αρχή: Αθήνα ψήφισαν κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι, δεν ψήφισαν όλοι. Είναι ένα θέμα, ρε παιδάκι. Είναι ένα θέμα. Η πραγματική δημοκρατία θα γεννηθεί έτσι, μόνο αν σε ναι. περνάνε από τεστ. Δεν γίνει διαφορετικό. Πώ το ελέγχει αυτό, όμω, Γίνεται. Γίνεται. Yeah. Δέκα ερωτήσει. Τώρα μεγάλο θέμα έχει τα ανοίξει τα γήκη. Δέκα ερωτήσει. Έτσι θα συνανθεί η Αθήνα, φίλο ρε παιδάκι. Μου. Δεν γίνει διαφορετικά. Μπορούμε να δανειστούμε και του Μέγκελε τι πρακτικέ που δεν ήταν μόνο για τη δημοκρατία, ήταν για την ίδια τη ζωή. Γιατί μόνο όποιο περνάει το τεστ. να ψηφίζει τη δημοκρατία όποιος περνάει το τεστ να ζει ή να μην ζει πρέπει να τα, μην τα πετάξουμε αυτά είναι ωραίε ιδέες που κατατίθεται στο δημόσιο λόγο θα ακούσουμε τώρα έναν ακροατή του Βελόπουλου στην εκπομπή του δεν είναι ο που αγαπήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. είναι ένας άλλος, προφανώς αυτός αν υπήρχαν οι δέκα ερωτήσεις και αν υπήρχε το τεστ θα πέρναγε με άριστε για να πάει να ψηφίσει Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα. Σα ενημερώνω πάνω το ότι είμαι μέλο γραμμένο στην Ελληνική χρόνια. Ναι, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά που λέτε, ο κόσμο έξω επειδή έχουν καθημερινή επαφή και επειδή είμαι λίγο ξύθιμο, του μιλάω όμορφα και οι άνθρωποι πετά χαρταϊτό, ζουν στον κόσμο. Δεν ούτε καν ασχολούνται, ούτε παρακολουθούν, ούτε αντιλαμβάνονται. Όταν του κάνουν συζήτηση, έλαμε αυτού που λέει και αληθέ. Του λέω εκεί είναι το πρόβλημα όταν δεν το παρακολουθεί, που δικαιώνονται συνέχεια. Εγώ του παρακολουθώ, του λέω πότε κάνει την κουμπίη η Βουλή. ότι έχει πει, ο άνθρωπος είναι επιβιωμένα και είναι γεγονότα. ότι έχει πει δικαιώνεται. Αλλήμωνο. Είναι επιβιωμένα γεγονότα όλα αυτά οι επιστολές του Ιησού. Δεν είναι επιβιωμένο γεγονός. Δεν ξέρουμε όλοι το Ιησούς καθόταν και έγραφε. Και τις έχει τις επιστολές αυτές ένας μόνο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν ένα δείγμα... σοφού ανθρώπου που θα παίρνα για άριστα με άριστα το τεστ για να πάει να ψηφίσει μετά στη δημοκρατία που έχει στο μυαλό του Οβελόπουλος. Σας σήμερα το 1884 γεννήθηκε ο Μπαρμπακόστας Κώστας Βάρναλης στο πύργο Μπουρκάς της Βουλγαρίας έγραψε πάρα πολλά και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στάθηκε πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων για το χτίσιμο ενός άλλου κόσμου Οι μοιραίοι Μες στην υπόγεια την ταβέρνα Με σε καπνούς και σε βρυφές Απάνους τρίγλιδε η λατέρνα Όλη παρέα πίναμε εψές Εψές σαν όλα τα βραδάκια Να πάνε κάτω τα φαρμάκια άλλη εκτέλεση εδώ με χοροδία η Μηρέη βεβαίως Κώστας Βάρναλης Μίκης Στοδωράκης, η αρχική εκτέλεση Γρηγόρης Μπυθικότης κάπως έτσι μελωδικά και με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες για την κροκάτη γάζα του Διλινού με τα γαρούφαλα Σας αποχαιρετούμε, τρίτο μέρος του λαού μας πάει, κολλάμε στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, σας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 Ο Δούκας φίλε με την τζατούλα, τσακ, πάρε να έχει. Τον έφερε τον άνθρωπο πίσω, Όχι, σου λέω αυτό θα τον πόνου με στην όλη η ιστορία, πάει και πεθερό. Oh. Και να ο Δούκα με την τζατούλα, πάρε και την τζατούλα. Πώ πω, λέω εδώ είμαστε. Να είναι καλά και το σύστημα, και ο Ανησιό του Εθνάρχη και ο Δούκα. Καλά θα είναι, μια ανησυχία. πάω τη σακουλίτσα μου. Στο μάτι μετά λοιπόν, πήγαινε η γυναίκα μου για δουλειά, Και να σου η φωτιά μέσα η γυναίκα και έγινε τη γυναίκα. Να είναι καλά όμω η Ρένα η Πήρα μια αποζημιουσούλα, Βασιλιά, Ε oh. δεν σου λέω τίποτα. Έλα, εντάξει, δεν έχει λόγο να παραπονιέσαι. Βρέτε, άκουρε εδώ. Βρε, έχετε τρελαθεί και τα βάζετε με του ανθρώπου. Είχα και ένα εξογικό στην Εύω. Να. Μην φανταστεί τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να χαμόσπιτο. Ήταν με ένα κοντετσάκι, δύο-τρει γύρε. Η μια ήταν στήρα και όλε για την ιστορία. Μην φανταστεί. Δηλαδή υπάρχει και η ιστορία γύρω από τη γύδα, ε. Μπράβο. Ναι, δεν το λέω έτσι. Νομίζω ότι σε το λέω. Στα η κάθε ποσιά... γύδα έχει την ιστορία τη. Δεν θα αμφισβητήσω. Ψιάνει φωτιά, μακά μου. Πάρε την τσαντούλα, σου πάλι. Να. Λέω, μακά δεν γίνονται αυτά, λέω. Είπε, μα... ε. Του έκλεψα, λέω κανονικά. Μου mm. το πληρώσανε για βίλα, ε. Οι τσάντε τσάντιστοι... τι ήταν, πολλαπλών χρήσεων ή βιοδιασπόμενε. Ήτανε μετά, χαλ... μετά χαλούσε, για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Α, σωστό, λογικό κιόλα. Και εκεί που ευλογούσα την τύχη μου και λέω, εντάξει, καλύτερα δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Το κακό, βέβαια στην όλη ιστορία είναι ότι μου είχε ξεμείνει μανάτι. Μαλάκα μου, τι γίνεται. Δεν πάνε όλα. Ε, α, Δεν θέλω. Βρίσκομαι στην αντική οδό που πιάσε το χιόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Και βρίσκομαι εκλοβισμένο 28 ώρε. Οι άλλοι να κατουργιούνται και να χέζονται δίπλα του από το φόβο του, από το ζόρι του. Το Εγώ να κατουργιάμαι από τη χαρά μου. Γιατί τα ξέρω πλέον τα γράμματα. Ξέρω πώ πάει το σκηνικό. Παιδί μου σήμερα έγινε τροχαίο στην αντική οδό και πήγαμε και παρκάραμε. Περιμέναμε να, να πάρουμε λεφτά. Ε, εσύ μπήκε στο νόημα, γι' αυτό σε γουστάρω. Και όταν βγαίνω από την αντική οδό φίλε μου στι 28 ώρε, φίλε ο κατουρημένο τη χαρά μου, λέω φίλε εντάξει δεν γίνεται πάλι αποζημη. no suena, Me la o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 Κολλά η φίλε μου κορονού και λέω εντάξει, ε, καμιά, είτε, λέω ότι και να είναι γαμπρό, είναι, πήγαινε δροσοκόμιο. Θα το πήγε, Και πού τον πήγε σε αυτό στην Κρήτη, ε, με του παπούδε. Όχι, φίλε μου εδώ, στα, στα καλύτερα, στην Αθήνα μέσα. Και μου λένε, μην φοβάστε τίποτα, εδώ είμαστε. Εμεί το εσύ λειτουργεί καμάτα, όλα κουμπλέ, τσάκ. τον να αφήνουν έξω από τη μέρε διασωλινωμένο, που δεν υπάρχει δεν κέρδι, να, να λέμε, τώρα. και τώρα που υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Σε πέντε μέρε πάει και ο γαμπρό. Φυλάκια. Φυλάκια. Δεν θα πάρει τίποτα διαθέτει από όλου αυτού και τσάμτα κάνει. Όχι, είναι πέφτει το κασία. Σου λέω κάθε φορά, να σου, πάρε. Ωραίο. Πάρε. Ζω όνειρο, φίλε, μην ξυπνάτε. Μην λέτε για... Κοίταξε να δεις, πολλοί δεν θέλουν να τους ξυπνάμε. Είναι αλήθεια. Πολλοί κοιμούνται. Οπότε δεν νομίζω να ασχοληθεί κάποιος να ξυπνήσει εσένα. Να του πω, οι Λάρκο θέλουν να ιδιωτικοποιηθεί. Ναι. Έχει πληρώσει ποτέ ο Έλληνα φορολογούμενος ιδιωτική εταιρεία, ποτέ ιδιωτική επιχείρηση. Και βέβαια, να ιδιωτικοποιηθεί. Άντε, καλέ. Α πούμε τα κανάλια, α πούμε την ενέργεια, α πούμε το Μάρικο. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ε, οπότε, παιδιά, ο ιδιωτική, έτσι, ιδιωτική. <ΣΣΣΣ>